Ήταν μια συνωμοσία των Γερμανών για να πάμε τα λεφτά του Νότου. Μπορείτε να μου πείτε κύριε Γεωργιάδη, ακριβώς αυτό που μας λέγατε πριν πες το σημά. Τι ζητάμε από τους Γερμανούς εμείς? Είναι ένα απλό ερώτημα στο πνεύμα της ημέρας. Ρωτάει ο Καμπουράκης, στο Γεωργιάδη, πριν πει ότι θα βγάλει τα λεφτά του από την τράπεζα όταν θα πέσει η κυβέρνηση το Φεβρουάριο γιατί το είπε και αυτό ότι το Φεβρουάριο πέφτει η κυβέρνηση τι θα κάνετε τα λεφτά σας αλλά σε αυτό θα έρθουμε μετά γιατί έχουμε και άλλα θέματα πάρα πολλά αυτό είναι το θέμα γιατί σε μισή ώρα όπως ακούσατε πάει ο μαχητής Σαμαράς να συναντήσει τη Μέρκελ για τα δίκαια του ελληνικού λαού αστείο όλο μαζί όπως και να το δει Όπω έλεγε παλιά ο ποιητής επειδή είναι κρίσιμη στιγμή Όλη η Ελλάδα ακουμπά σε αυτό το φέρετρο. Όχι φέρετρο, ακουμπά σε αυτόν τον πρωθυπουργό. Φέρετρο έχει πει ο ποιητή, ο Σικελιανό, στο θάνατο, στην κηδεία του Παλαμά. Αλλά εδώ τώρα όλη η Ελλάδα ακουμπάει σε αυτόν τον πρωθυπουργό. Για να δούμε τι ακριβώ θα γίνει. Περιμένουμε να πάρουμε το OK. Είναι η εθνική αξιοπρέπεια τη χώρα μα. Ένα λαό ανεξάρτητο που πάλεψε για αυτή την ανεξαρτησία, ελεύθερο. Και πάμε τώρα και να παρακαλέσουμε για τι δόσει για οτιδήποτε άλλο γιατί έχουμε και εκλογές παλιότερο άλλο με ένα φλιτζανάκι στο χέρι ο Σιμίτης είχε πει έχω και ελέξει ως εκλογές δώσουμε τα μάρμαρα πίσω βέβαια για θέματα πιο ελαφρά σήμερα έχουν αλλάξει όλα αυτά και έτσι λοιπόν επειδή συμβαίνουν αυτά εκεί και ακουμπάει όλη η Ελλάδα στο Φέρετρο είπαμε να μάθουμε από πρώτο χέρι τι ακριβώς θα ζητήσουμε από την καγκελάριό μας μπορείτε να μου πείτε κ. Γεωργιάδη ακριβώς αυτό που μας λέγατε Τι ζητάμε από τους Γερμανούς εμείς Για πράκια, γύρι στη λίχτια Καπαδότηκα λουκάρια αυτά Δίπλες, Ζημικουρούς, Σχολιάτα, Σισλή Κανταΐφη, Καριδάτο, να Μαρόν Κατημέρια και Σκέση και Σκιούλ και κατ' την Μπουντού Κι Μπεϊμπέ Τι ζητάμε από τους Γερμανούς <laughs> εμείς Μυγδαλωτά, Σουρές, Βασιλόκτα, Ζαματιστή, Πολίτικη, Πόντους, μήνεις, φιλένια, γαλοπούλα γεμιστή to the wheel of turn it turn it turn it turn it turn it turn it turn it Για να χάσει μόνο πολέμα Ψωμιάδης είναι αυτός που λέει Καζατζάκης. έγινε και αυτό σε αυτόν τον τόπο μέσα στα όλα τα παλαβά δεν τα προλαβαίνουμε με τίποτα ο ψωμιάδη να απαγγέλει Καζατζάκης στην ελληνική τηλεόραση θα έρθουμε σε λίγο και σε αυτόν αν προλάβουμε και με τις εξελίξεις που έχουμε ο, τι ακριβώς γίνεται τώρα αυτή τη στιγμή τι γίνεται τώρα στο Βερολίνο μας λέει ο Άδωνη. Αυτό που πάει να κάνει τώρα ο Σαμαράς εκεί, δεν είναι όμως να ζητήσει διάγραφη χρέους με την έννοια που του λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο Σαμαράς πάει εκεί για να ζητήσει ένα πολύ συγκεκριμένο πράγμα. Την λήξη, την οριστική λήξη του μνημονίου. Αμαράς πάει εκεί για να ζητήσει την λήξη, νοριστική οριστική λήξη του μνημονίου. Εγώ θέλω να φύγει η Τρόικα και να βγούμε από το μνημόνιο. Σε φέρε, έλεγε: Ήρθανα μέτρητε φορέ, διμένοι φίλοι οι εχθροί. Αυτό είναι τώρα που είναι το τραπέζι. Αυτό θα πάμε να το ζητήσουμε. Αυτό συζητάμε. Αυτό θέλουμε. Αυτό, θέλουμε να πείτε και... yeah. Άρα, άλλη μια ιστορική μέρα. Έχουμε σήμερα που θα έρθει νικητή ο άλλο που δίνει τώρα τη μάχη και θα πει κάτι θετικό για τον τόπο μα. Δεν το θέλαν το μνημόνιο από την αρχή. Με το ζόρι το δέχτηκαν. Τώρα όμω δεν το θέλαν έτσι κι αλλιώ. Φαινότανε, του έβλεπε. Όταν του κοίταγε, έλεγε αυτό ακριβώ. Αυτοί δεν θέλουν το μνημόνιο. του Σαμαρά. Πέντε έξι φορές έχει πάει στα ζάπη για να πει πόσο κακό είναι το μνημόνιο Το εφάρμοσε μετά χίλιε φορές καλύτερα από ό,τι ο Παπανδρέο Που επίσης δεν το όθελε, το είχε καταγγείλει πριν Αλλά μετά όμως το έφερε κανονικά μέσω Καστελορίζου Έτσι λοιπόν δεν το θέλαν που δεν το θέλαν Το δείχαν με κάθε τρόπο Τελειώνει και σήμερα Να ακούσουμε τον Παναγιωτόπουλο να μας λέει Πώς ακριβώς τους είχαν εξαναγκάσει να δεχθούν το μνημόνιο.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 Το μνημόνιο υποχρεώθηκε να το εφαρμόσει ο Σαμαρά. Γιατί δεν μιλά, Αντωνάκη, μου. Σε στενεύουν τα παπούτσια, σου. Υποχρεώθηκε να το εφαρμόσει ο Σαμαράς δεν το ήθελε. Είπαμε 5-6 φορέ στο ζάπιο. Παρ' αυτό αυτά το εφάρμοσε μια χαρά, είδατε. Ενώ δεν ήθελε, το έκανε ο άνθρωπο. Πόσο επαγγελματία είναι, πόσο συνεπή, πόσο σωστό. Είναι να μην αναλάβει την υποχρέωση και τη δέσμευση προ τη Μέρκελ, ποιο λαό. Άμα την αναλάβει, τη φέρνει με πολύ μεγάλη επιτυχία. Σε πέρα και τώρα το διώχνει κιόλα. Το μνημόνιο είναι κάτι κακό. Πάρα πολύ κακό. Δεν είναι ευλογία για τον τόπο, όπω έλεγε ο Πάγκαλο και ο Χρυσοκοίδε. Είναι κάτι κακό. Γιατί είναι κακό, όχι για του λόγου που εσεί νομίζετε και φαντάζεστε και ζείτε στην τσέπη σα, αλλά και στη ζωή σα. Επειδή αναγκάζει πολύ ειλικρινεί ανθρώπου, ακέραιου χαρακτήρε, να λένε ψέματα. Με το χέρι στην καρδιά, το ψέμα που αναγκάστηκε να πει στην πολιτική. Τι πρώτε μέρε του μνημονίου. Έβγαινα πολύ πιο αισιόδοξο που πραγματικά πίστευα μέσα μου. Μετά είχα τα καταφέρουμε, μην ανησυχείτε, δεν είναι τίποτα, ενώ ξέραμε όλοι ήταν ε, καταστροφή. Μάλιστα. Αλλά δεν μπορούσα να πάω να στον κόσμο: Ξέρετε, καταστράφηκε. Ήταν, ήταν δύσκολο. Δεν το έλεγε, είπε ψέματα, αναγκάστηκε να πει ψέματα για να έρθει το μνημόνιο. Πάμε στον Κυριάκο Μητσοτάκι, είναι και αυτό πρόσωπο των ημερών. Όχι για το λόγο που φαντάζεστε, έχει ζηλέψει τη δόξα του μαμαλάκι. εμείς αυτό το καπάκι της κατσαρόλας το σηκώσαμε και εκεί που αρχίζει να ροδίζει το χοιρινό ρίχνετε μέσα δύο κουταλιές τη σούπας μουστάρδα δύο κουταλιές τη σούπας μουστάρδα ανοίγει το καπάκι ο ένας και ο άλλος ρίχνει. Ό,τι έχει κανείς στο ντουλάπι στο ψυγείο του. που είχαμε μείνει, α, στα μνημόνια που πλέον είναι παρελθόν και όχι μόνο είναι παρελθόν, θα ξανάρθουνε αν βγει ο ΣΥΡΙΖΑς, όπως λέει ο Σαμαράς. Θέλουμε να μας εκπροσωπήσουν αυτοί που προσπαθούν να ξαναβάλουν τη χώρα σε περιπέτειες.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 Θέλουμε και θα βγούμε από τα μνημόνια μια και καλή. Ένα είναι ο Αντώνης Σαμαράς. Εγώ θέλω να φύγει η Τρόικα και να βγούμε από το μνημόνιο. Εγώ θέλω δύο κουταλιές τη σούπα που Θα είμαι υποψήφιο πρόεδρο τη Δημοκρατική Αριστερά. Πολύ ευχάριστο αυτό. Είναι και ο Κουβέλη. Μέσα στα θέματα τη μέρα βγήκε και είπε ότι θα είναι υποψήφιο πρόεδρο τη Δημοκρατική Αριστερά. Και είχαμε πολύ μεγάλη αγωνία. Τέλο πάντων, το προσπερνάμε αυτό γιατί αυτή την ώρα πάει στην Μέρκελ ο Αντώνη Αμαρά, ο ηγέτη μα, εκφραστή όλων των Ελλήνων. Του στέλνουμε τη θετική μα άβρα ενέργεια, οτιδήποτε άλλο υπάρχει γύρω από αυτά για σκόρδα, δεν ξέρω εγώ τι άλλο για να τα πάει πάρα πολύ καλά γιατί είναι πολύ κρίσιμη συνάντηση για το μέλλον των γερμανικών γαλλικών τραπεζών επιχειρήσεων, επιχειρηματικών ομίλων και όχι του συγκεκριμένου εδώ λαού που τον ξέρουμε ε, για πολύ γνωστού λόγους θα πάει να συναντήσει στην Καγκελάριο λίγο νωρίτερα πριν δύο ώρες στην, στην ελληνική πρεσβεία του Βερολίνου έγινε μια μίνι τελετή πρόβα επειδή δεν θα γίνει κανονική υποδοχή. Αλλά επειδή έπρεπε κάπως να φτιάξουν μια ζεστή ατμόσφαιρα, έγινε στην πρεσβεία την ελληνική, στο Βερολίνο, μια τελετή. Ε, ήταν εκεί και ο Κάρολος Παπούλια, τα ακούσατε, και ο Αντώνη Αμαράς Και έκαναν μια πρόβα πώ ακριβώς θα λειτουργήσουν όλα πολύ καλά στην κρίσιμη συνάντηση που αρχίζει σε λίγο. Ένα-δύο, ένα-δύο, ένα λαμπρά. Ανάκρουση εθνικού ύμνου Γερμανία. Ανάκρουσης εθνικού Ελλάδος. Ελλάδα. Λαμπρά. Καλό στο βήμα τον πρόεδρο της Δημοκρατίας να απευθύνει σύντομο χαιρετισμό. Εμείς πολεμήσαμε για την Ελλάδα. 15 χρόνια ήμουν αντάρτη. Μαζέψτε το γέροτα. Καλό τώρα στο βήμα τον Πρωθυπουργό για έναν επίση σύντομο χαιρετισμό προς τη Γερμανίδα Καγκελάριό μα. Ψυχή φυλακισμένη στο κορμί. Κορμί φυλακισμένο στη ζωή. Ζωή φυλακισμένη μέσα στο χρόνο. Πνεύμα που από όποια φυλακή και αν βγει, σε φυλακή πάλι θα πέσει. Έξω. Έξω, Πρωθυπουργέ μου, έξω. Και τώρα σας καλώ όλου για να δείξουμε έμπρακτα την αγάπη μα προ την Καγκελάριο ας σηκωθούμε από τις θέσεις μας λοιπόν. καλά ματιάνος. μάνα μου. γειαρε με. Τρέλα. Αγέλα, έλα. Για μια, Ελλάδα, τρέλα. Γραν, γραν. μια σεμνή τελετή, όπω αρμόζει στι κρίσιμε περιστάσει, έλαβε χώρα πριν λίγη ώρα στην ελληνική πρεσβεία στο Βερολίνο. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια, περιμένοντα τα ευχάριστα νέα από τη Γερμανία. 2-11-200-8-200, όποιο θέλει να συμμεριστεί την αγωνία ή ξέρει κάτι γύρω από όλα αυτά. Μέλη στέλνεται στη διεύθυνση στούριο Και όποιο θέλει να στείλει SMS, γραφεί real. Και εννοώ το μήνυμά του αποστολή στο 54%. 100. Ο Καγή ρυθμίζει τον ήχο. Και να έρθουμε στα δύσκολα. Αποκάλυψε σήμερα το πρωί ο Άδωνη το σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλάζουμε νόμισμα. Αλλάζουμε νόμισμα. Δεν πάμε στην τραχμή όπω όλοι περιμένουμε. Με πολύ μεγάλη χαρά. Πηγαίνουμε σε ένα άλλο νόμισμα. Ο Άδωνη που ξέρει κάτι παραπάνω είπε. Ο κύριο Βαρεμένο και ο ΣΥΡΙΖΑ έχουν μια κρυφή ατζέντα. Τι θέλουν να κάνουν, <σχελίσαι> Θέλουν να πάνε σε εκλογέ λέγοντα ότι θα μα καλήσουν το ευρώ, Δεν ξέρουν αυταί και, και, και μετά να κηρύξουν τον mm -hmm. ανένδοτο στην Ευρώπη, Να παρασύρουν τον ελληνικό λαό σε έναν εθνικιστικό, πατριωτικό παροξισμό, αντιγερμανικό και ό,τι αυτά που λένε. Να πάνε σε δημοψήφισμα και να μα οδηγήσουν γρήγορα στο να έχουμε τη Μπολιβάρ. Αυτό είναι το σχέδιο Ωραία. του Τσίπρα. Ωραία. Όσο εσείς μου λέτε ότι εγώ που έχω μικρόφωνο δεν πρέπει να το λέω τόσο πιο πολύ εκνευρίζομαι. Γιατί αν αύριο με τον Πολιβάρα αγαπητέ Δημήτρη θα έρθω εσένα να μου πεις ε. που είναι τα λεφτά μου. Ο Σαμαράς πάει εκεί για να ζητήσει την λήξη, την οριστική λήξη του μνημονίου. Ένα είναι ο Αντώνης Σαμαράς. Θέλουμε και θα βγούμε από τα μνημόνια μια και καλή. Ένας είναι ο Αντώνης Σαμαράς. Μπορείτε να μου πείτε κύριε Γεωργιάδη, τι ζητάμε από τους Γερμανούς εμείς. Τις γυναίκες να θέλετε, θα θέλετε. <μμμ>. τι απαυτώσουμε, θέλετε δεν θέλετε. Τι ζητάμε από τους Γερμανούς εμείς. Χούντα, πράξη δικατορία. Σαμαράς πάει εκεί για να ζητήσει ένα πολύ συγκεκριμένο πράγμα. Την λήξη, την οριστική λήξη του μνημονίου. Ένα είναι ο Αντώνη Η Άννα Μισελ πετάχτηκε ω Άννα Μισελ για να πει. Το καλό για τον Αντώνη Σαμαραόντος είναι ένας. Θα ακούσουμε τώρα βουλευτή του Ελληνικού Κοινοβουλίου, πρώην Υπουργό, τον Άδωνη, σήμερα είναι πρωταγωνιστής, έτσι κι αλλιώς με αυτά που είπε, να προτρέπει τους Έλληνες πολίτες, να συμβουλεύει τους Έλληνες πολίτες και να αποδεικνύει πόσο ακριβώς και πόσο βαθιά αγαπάει την πατρίδα, την Ελλάδα, τη χώρα μας, με τις συμβουλές της πρωινέ. Εσύ θα τα κρατήσει στην τράπεζα, αν πέσει κυβέρνηση. Εσύ να Πρέπει να τον κόσμο. Όχι, αν πέσει η κυβέρνηση. Αν τα θα την τράπεζα. Πότε να πέσει η κυβέρνηση. δεν τώρα, τώρα το Φεβρουάριο η κυβέρνηση. Θα κρατήσει την τράπεζα. Άσερε Δημήτρη τώρα. Δεν είναι σοβαρά τώρα. Κατά που λένε ο Ωραία, τα λέει πάρα πολύ ωραία. Προσδιορίστηκε το χρόνο κατάρρευση τη κυβέρνηση. Έχει καταρρεύσει, απλά το τυπικό. Το Φλεβάρι, είπε: Το Φεβρουάριο πέφτει η κυβέρνηση. Θα αφήσει τα λεφτά σου μέσα προ τον καμπουράκι ή προ τον οικονομία. Ο ίδιο τα λεφτά του δεν τα εμπιστεύεται. Έχει καταθέσει προφανώ. Δεν τι εμπιστεύεται στον βαρεμένο και στον ΣΥΡΙΖΑ. Μια απλή σκέψη μετά από αυτό το πολύ ωραίο που ακούστηκε είναι, γιατί να περιμένει κανεί μέχρι το Φεβρουάριο και δεν τα βγάζει τώρα τα λεφτά του ω συνέχεια και προέκταση τη προτροπή. Του υπεύθυνου ανδρός, εθνοπατέρα, άδωνη Γεωργιάδη. Γιατί δεν τα βγάζει τώρα τα λεφτά, ώστε να τα βάλει σε κάποια τράπεζα του εξωτερικού, να έχει και περισσότερου τόκους, περισσότερου μήνε. Από το να περιμένει μέχρι το Φλεβάρι που θα πέσει, καταρρεύσει η κυβέρνηση. Η αντιπολίτευση. Δεν μου απαντάς. Σου απαντά. Τώρα δεν μου απαντά απαντώ. απαντώ. Μου λε ότι θα πάρει τα λεφτά σου όταν ανέβει ο κ. Κουζού. εγώ αν λένε ότι θα κρατικοποιήσω του κουζού, σοβαρά μιλά τώρα. Ε, Το Κρατικοποίηση ναι. του κουσού. Αυτό σημαίνει ότι δεν είστε τρεξιδευτικοί. Πού θα πάει πάνω, κύριε Γουαδιάδη, αν κρατικοποιηθεί, που θα πάει ξανά. Το λαό θα πάει. Αυτό που να συνεννοούμαστε. Κρατικοποίηση του κουσού σημαίνει σταματάει του ελληνικού τραπεζικού συστήματο. Πολύ Και πού να αρχίσει και η προεκλογική Λαό, μέρο Α. Ναι, αποστόλη μου. Έλα. Καλημέρα. Τι κάνει. Παίρνω από ρόδο τηλέφωνο. Ήθελα μόνο να σου πω. Επειδή μα πήγε τόσο καλά, φίλοι μου, η σεζόν. Εδώ, εδώ να κάτω στη νότια Ελλάδα. Φαντάζομαι. Να πούμε του καημένου του Άδων. Να του τα δώσω εγώ τα εκατοχιλιάρικα. Να μην τα πάει να τα ζητάει από το καημένο του παπά. Δεν εκτιμάται τίποτα. Σε παρακαλώ πολύ να του τα δώσω εγώ από Δεν το. Δεν εκτιμάται τίποτα. Μα... Μέχρι και λέει την σας σα έφερε η άλλη μου στα καλού. Η κριτικά, Υπουργό. Δεν αυτό... εκτιμάται τίποτα. Η λέει την είναι αδυναμη. Μας, εγώ... Είναι η δυναμία σα, τι <σχεδιανόμα> άλλο να κάνει βεβαίως, για τον βεβαίως. τουρισμό πια, Έλεο. Βεβαίω, έπρεπε να έρθει στη Ρώτο. Έπρεπε να την πάρει η Πουργάρα μα και να την πάει ένα τουρισμό στα νησιά του Αιγαίου. Την λέει την κάγκα. Τι είναι, <σχεδιανόμα> Λέι δε... Λέι Λέι Λέι Λέι, παιδί μου, η λέει την κάγκα. Η Σκόρπιον στο χωριό σα να την πάει παντού. Τι είναι η λέει την Θα πάει η λέει την από εδώ και από εκεί. Πήγε μέχρι το κολονάκι, πόσο παραπέρα. Εσύ λοιπόν, επειδή εγώ έχω πολλά χρέη και πραγματικά έχω, ναι. θέλω η δική μα αλληλεγγύη να με δανείσει σήμερα 100.000 ευρώ και θα σα τα δώσω όταν έχω, όποτε έχω, αν έχω και αν βγάλω λεφτά. Ακούω τώρα τον Άδωνη που λέει για τα 100.000 και προχθέ που μιλούσε η Πακογιάννη για τα 100 ευρώ. Και απλά το μόνο που παραλείπουν να μα πούν αυτοί οι δύο τύποι είναι ότι τα 100 ευρώ αν τα έχει πληρώσει σε τόπο δύο και 3 φορέ, λογικό είναι να τα να μην του δώσει και τίποτα από το εναπομείνον κεφάλαιο και σύν άλλη είναι η λογική που πρέπει να ακολουθεί και όλοι οι πολίτες οι οποίοι στις τράπεζες. Να σου πω τώρα είναι μια κύπτε και άδουνη και τώρα, Κάνε μου λίγο χάιλ Χίτλερ, ξέρεις να το κάνεις σωστά ή μόνο τα παιδάκια. <laughs> μόνο τα παιδάκια. Σήκωσε λίγο το χέρι, παιδί μου, κάτω. Και μια διορθωσία κεφάλαιο, όχι ένα από sorry για πριν. Χάιλ. <laughs> <ρε, laughs> <laughs> πιο, πιο κάτω το χέρι, τόσο ψηλά. Okay. Ξέρει, Το <laughs> δεν εσύ. Ναι, αλλά κοίτα τώρα που, που, δείχνει, που Το εκεί, αυτό που θα πάρουν, δηλαδή. Ναι. Μανάρι μου. επιτέλου σε βρίσκω. Βριώ κοτά μου, πες μου τι θες. Να σου πω κάτι. Θυμάσαι όταν έφυγε από το πολιτισμό το βουβάλι και πήγε μετά το άλλο βουβάλι και είπε ότι λείπανε τρία εκατομμύρια ευρώ από εκεί μέσα. Ναι αλλά, <Και> μετά πήγε ο νοικοκύρης ο Καλαματιανός. Ποιο τάφαγε. Δεν ξέρω, πήγε ο νοικοκύρης ο Καλαματιανός μετά και το έφερε το � Εντάξει, Σανε... έβαλε τη μισή καλαμάτα στο μουσείο τη Ακρόπολη. Τέλο πάντων, τα τρία εκατομμύρια βρεθήκανε. Ή όχι. Που πάλι, πάρη μου κουκουλάσανε, Παλιπάρη μου, Λεβάτι μου και σα ακούω πολύ. Τι κολόχειρο να έχει φάει αυτή η ομάδα αλήθεια και έχει χαθεί, είμαι σκασμένο. Τι του έχει κάνει. Επειδή είπε Υπουργείο Πολιτισμού, του είχε και εκεί του γλίφτε. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Τι κολόχειρο έχουν φάει, αυτό δεν έχω καταλάβει. Και έχουν εξαφανιστεί. Γι αυτό τα φάχα... Ποια γκάφα μετράνε. Για τον Τζίπρα. Τζίπρα, Όχι, για τον Τζίπρα στην Έριτ την έκανε και η βούλτεψη. Ποια γκάφα πληρώσαν αυτό δεν έχω καταλάβει Έλα, ρε Αποστολάκη, έλα, αγόρι μου. Έλα, φίλε. Τι κάνει, αγόρι, να μου κάνει. Καλά. Άκουσε με, σε παρακαλώ. Γιατί τώρα, μόλι άκουσα ότι πίσω από κάθε διεκδίκηση, να το πει όλα αυτά τα λαμόγια που σε παίρνουν τηλέφωνο και λένε για το κουκουέ, πάντα υπάρχει ένα κομμουνιστή που διεκδικεί και κερδίζει στο τέλο. Όπω τώρα ο Φορτιγατζή που δικαιώθηκε από τον Άριο Πάγου. Ξέρει πόσοι θα επωφεληθούν. Πάντα να ξέρει ότι ο κομμουνιστή είναι πάντα πρώτο στον αγώνα. Πέσει για τη σπηράκι που τη βγάζαμε βουλευτή που έχει βάλει σύμβουα το, το, το γιο του Σαγωρίτη. Γιατί δεν το βάλει το γιορίτη. Σιγά μου. Έκανα ένα πειδηματάκι, α το πούμε εκεί στο <laughs> πάρκιν του πολεμικού του μουσείου, και τι έγινε. Άμως. Να μην πάει δηλαδή στο γραφείο του Σπυράκη επειδή Τόσο... πέρασε μια όμορφη φραγιά με την τζούλι <laughs> να το πω και έτσι. Κόμιστα. Πόσο ζωή που είμαστε βγάλει με τι πυράκι, καλά κάνει. Τη Σπυράκη έβγαλε, το Γιοσαγί θα σου βάλει. Τι θέλω. Να προσφέρω τον τόπο. Είδα το ζαγορίτη στο κουτσομπολιό. Είδα το ζαγορίτη ένα μίνι Κούπερ μέσα Σαν διάολος πήγαινε yeah, yeah. Ναι, ναι, ναι Και το μαλλί παρατημένο yeah. Δεν ήταν φρεσκοβαμένο Παλιά το είχε στην Πένα Τώρα είχαν βγει άσπρας τέχες yeah. Φαντάσου είχε βγει η Ρίζα yeah. Του είχε βγει η Ρίζα Το κομωδίνο στις κορυφές υπήρχε yeah. Αλλά η Ρίζα είχε βγει Δηλαδή είσαι σε μίνι Κούπερ yeah. Κάνεις τον yeah. γρήγορο yeah. Πάψε yeah. λίγο το μαλλί Ρεζίλη είναι yeah. Ήταν μια συνωμοσία των Γερμανών για να πάνε το λεφτά του Νότου. Πολλέ αλήθειε σήμερα πόσες να αντέξει ένα άνθρωπο. Βγήκε και ο Μπαλτάκος μίλησε συνήθω στα LNSMS, όχι τώρα ήταν σε συνέντευξη, στον Εμιλιολιάτσο χθε το βράδυ, στο Κόντορα Τσάννελ, αργά τη νύχτα, γύρω στη μία η ώρα, και είπε πάρα πολλά, αποκάλυψε πάρα πολλά. Πραγματικά ήταν διαφωτιστικός σε ό,τι ρωτήθηκε. Δεν είχαμε δικαίωμα να το κάνουμε αυτό. Mm -hmm. Άρα δηλαδή εσεί επαφέ για να. Βρείτε τρόπο ένα μεγάλο κομμάτι από αυτού οι οποίοι ψηφίζουν Χρυσή Αυγή και έχουν εγκλωβιστεί, όπω λέτε, πολιτικά με τη Χρυσή να επαναπατριστούν στο κόμμα τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό ήταν ακριβώς, ο στόχο σα. Το ερώτημα λοιπόν σε αυτή τη φάση είναι το εξή, κύριε Μπαλτάκο. Αυτό ήταν μια δική σα πρωτοβουλία προσωπική, ή ήταν μια σε πολιτική συνεννόηση με τον επί σειρά φίλο σα και σημερινό πρωθυπουργό, τον κύριο Αντώνη Σαμαρά. Δεν απαντώ σε ερωτήσεις οι οποίες σχετίζονται με τον Πρωθυπουργό. Δηλαδή δεν θα πω ποτέ τι μου είπε και τι δεν μου είπε. Ό,τι και να πω μπορεί να ερμηνευτεί κατά τρόπο ο οποίος να είναι για αυτόν ναι. κακός. Ναι. Άρα λοιπόν δεν θα απαντήσω σε αυτήν την ερώτηση. Πολύ υπεύθυνη η απάντηση. Πραγματικά βγάλαμε συμπεράσματα αλλά όσοι δεν καταλάβατε από το η πρώτη απάντηση, τη σαφή έρχεται και δεύτερη η εξίσου σαφή απάντηση. Ε, η παρέτηση πάντως δεν προσέκλουσε πουθενά, δηλαδή η δική σας η παρέτηση, δεν υπήρξε κάποιος αντίλογος ότι όχι μήνε να δούμε και Όχι, δεν υπήρξε αντίλογος και δεν θα έπρεπε να υπάρξει αντίλογος. Ήταν αυτό που έπρεπε να γίνει και σωστά έγινε. Ε, αν μου επιτρέπετε ένα ερώτημα, από τότε έχετε μιλήσει ποτέ με τον κύριο Πρωθυπουργό. Ναι, <laughs> και σε αυτό δεν απαντάω. Γιατί πάλι, ό,τι και να πω ναι. μπορεί να γυρίσει εναντίον του. Δηλαδή, αν πω ότι έχω μιλήσει, θα του πούνε Α, έχει επαφή με τον κύριο Μπαλτάκο. Αν πω ότι δεν έχω μιλήσει, μπορεί να του πούνε Καλά, φίλος σε 35 χρόνια και δεν έχεις έχει μιλήσει ποτέ. Ναι. Άρα, λοιπόν, δεν απαντώ σε αυτήν. Θα θες. ακουγόταν και πολύ παράξενο, πάντως μετά από μια τόσο στενή σχέση εμπιστοσύνη, αγάπη και φιλία που είχατε με τον Πρωθυπουργό, ξαφνικά να έχουν κοπεί όλε οι γέφυρε επικοινωνία. Εμένα δεν μου φαντάζει φυσιολογικό, δηλαδή. Γι' αυτό δεν απαντάω, γιατί σα είπα ότι ό,τι και να πω μπορεί να του βγει επίθεση. Έχουν συναντηθεί, έχουν μιλήσει, όλα τα έχει κάνει γιατί δεν απαντάει δεν απαντάει, αλλά η έγνοια του ήταν να προστατεύσει τον Πρωθυπουργό για να μην του γίνει επίθεση. Είναι πολύ στενέ οι σχέσει, το καταλαβαίνει ο καθένα. Κανένα δεν μπορεί να πιστέψει ότι ό,τι έκανε και ό,τι κάνει, το κάνει χωρί την έγκριση αυτού που τώρα δίνει την πολύ μεγάλη μάχη στην αγκαλιά, στην ποδιά για την ακρίβεια, τη Μέρκελ εκεί στο Βερολίνο. Δεν ξέρω τι τιμέ έχουν τα διαμερίσματα εκεί στο Βερολίνο αλλά εδώ στην Αθήνα όπως θα ακούσετε οι τιμές έχουν εξευθυλιστεί εγώ όμως λέω ότι αυτός ο φόρος είναι λάθος διότι βασίζεται πάνω σε πλασματικά στοιχεία ποιο είναι το πλασματικό στοιχείο το πλασματικό στοιχείο είναι αντικειμενική αξία δίθεν αντικειμενική πλασματικό, ψεύτικο, το είναι πλασματικό στοιχείο όταν λοιπόν στο χολαργό σήμερα Ένα διαμέρισμα, δύο μισάρι, που λέτε 35.000 και ο, ο φόρος του είναι 120. Όχι, 35.000. 35.000 προχθέ ένα φίλο μου έχει δυο, ένα παλιό, mm -hmm. δύο μισάρι στο χολαργό και του δώσαν 35.000. Αυτό έχει αντικειμενική αξία 120. Κάτι mm. δεν πάει καλά λοιπόν. Yeah. Πολύ στις διαπιστώσεις, δεν ξέρω αν τι με ισχύουν πάντω μια αγανάκτηση στην έχει τώρα τη βγάζει συνεχώς τώρα τα τελευταία τα λέει σωστά κάνει καταγραφή τη κατάστασης πάρα πολύ καλή, άρα το επόμενο βήμα είναι να ρίξει την κυβέρνηση. Δεν υπάρχει περίπτωση εγώ να ρίξω την κυβέρνηση κύριο. Ποτέ! Να έχουμε ξεκάθαρι. Εγώ υποστηρίζω αυτή την κυβέρνηση με νύχεια και μεδόν. Γι' αυτό και υποστηρίζω ότι πρέπει οπωσδήποτε η φοροελαφρύνση αυτέ να γίνουν σήμερα. Διότι πιστεύω ότι ο κόσμος Ακόμα που μας τώρα, ακούει... Ακόμα και τώρα λέτε υπάρχει περιθώριο. Βεβαίω με το προϋπολογισμό. Γι' αυτό κάνω όλη αυτή την κουβέντα. Το Δεν δε την κάνω τώρα επίσης το κενό. Εντάξει το, είδε, το, το 14 βγήκε. Για το 15. Για το 15. Δεν θα ζούμε πρώτα ο Θεός όλοι το 15. Μαλακίες. Με αυτά και με αυτά μάλλον δίκιο έχει ο μπαμπάς Μητσοτάκη. Λαός. Ένα αποστολή. Έλα. Να σου πω, έφυγε, αληθεύει ότι απαλλάσσονται τα τουριστικά καταλήματα από τον Έμφυα. Ναι. Δηλαδή, α πούμε, το προεδρικό μέγαρο απαλλάσσεται τον Έμφυα. Είναι ένα τουριστικό κατάλημα. Ο άνθρωπο μένει στα Γιάννενα. Κατεβαίνει στην Αθήνα να κάνει τουρισμό. Το προεδρικό μέγαρο μέσα. Ναι, ναι, ρε φίλε, σίγουρα, αλλά αυτοί δεν πιστεύω αν απαλλάσσονται τελικά ότι το ξέρανε και ότι το μαγειρέψαν έτσι, Ή δεν πιστεύω το πιστεύω μέγαρο πιστεύω. Μαξίμου. Το λε. Καλαματιανό είναι αυτό. Έρχεται εδώ πέρα, κάνει τον τουρισμό του, κάνει τα του στην Ευρώπη, πάει από εδώ από εκεί, του δίνουν συμβουλέ προϊσταμένοι του. Εντάξει, ρε φίλε, Να απαλλαχτεί και το μαξίμ και το προεδρικό από τον έφια λογικό. Να μην φίλε σε παρακαλώ, δηλαδή. Συγνώμη, δεν είχα απόθεση. Να σου πω, πέσει αυτό το κόπανο του ΣΥΡΙΖΑ που πήρε πριν. Ναι. Να βλέπετε να καταβαίνω σε καμιά παιδιά και θα φύσει τη στάση του που έχετε μαγειρίε. Καταβαίνω καλέ στι απερχίε και τι πορείε του ΣΥΡΙΖΑ. Σίσομη. Πού! Όποτε. Ε, απόλιγ! Έλα. Είσαι καλά. καλά. Να σου πω, εδώ πέρα μου να σου πούνε μια καλημέρα. Ποιο? Η γη μου! Έχω δύο γιου! Να του χαίρεσαι? Του χαίρομαι, με του χαίρομαι. παλικάρια είναι! Να του δεις όπω επιθυμεί! Να πηγαίνουνε σε συναυλίε τη γκάγκα αντιμένει αναλόγω και βαμμένοι. Να σου πω, τα ίδια λέγαγε στο δικό σου τον πατέρα. Ναι! Κι έτσι βγήκα έτσι. Για περίμενε κι άκουσέ τους. Pop pop pop πω face, pop pop πω face. Του μαθαίνω από τώρα να συνηθίσει. Θέλω να σου πω ότι κάνεις πολύ καλά τη δουλειά σου. Να σε καλά, να σε καλά. Αλεχάντρο, Αλεχάντρο, Ale Αλε, Αλεχάντρο. Λέει την κάκα, λέει την κάκα, λέει την κάκα. Άκου να δεις τον Θέλω τον Νταφιντάκ, πρόεδρο τη Δημοκρατία. Έλα, αποστολή. Έλα. Άξω τον ψαριανό που πρότεινε τον Νταφιντάκ για πρόεδρο. Ε, είχα και εγώ επιφύτηση. Προτείνω να το κάνουμε το αξίωμα του πρόεδρου Λαχίο. Ο Έλληνα με δίνει, ξέρω εγώ, ένα-δύο ευρώ. Να είναι διάρκεια μια βδομάδα το αξίωμα. Και να κάνουμε κλήρωση όπω κάθε βράδυ, 9 ώρες. ώρα, mm. Και όπω τα τυχερά παίγνια, έτσι κι αυτό, ποιο πιστεύει ότι θα κερδίσει. Ε, οι κολλητοί τη εταιρεία κλήρωσαν. Εντάξει. Έγινε. Έλα ρε Αποστολή. Έλα. Έλα ρε Απογρεβένα. Σε παίρνω. Πε το θύμιο να κάνει μια ανοίξη η μαλάκη. Εδώ να μην μα έχουν γράψει τα Για του πρωνιακό επίδομα το περιμένουμε ένα μήνα. Πε το να σχολιάσει τίποτα να, να του κράξει λίγο πά και το πάρουμε γιατί γράφονται όλο εδώ. Καλά, εντάξει, περιμένει, Θα έρθουν εκλογέ, θα το πάρει. Εσύ θέλω να πάρει από τώρα, θα το πάρει όταν είναι κοντά οι εκλογέ. Από τώρα ε, ε, δεν το κάνεις, ε, ε, ε, θα το κάνει, το χαλάσουμε τι εκλογέ. Είναι εκλογέ κακομοί. Αλλά πού άλλο να πεθυντό, εσά ακούει ενημέρωση να πούμε. Άμα μπορεί να του τράξει λίγο τι γίνεται εκεί στα κολυβεύνα. Ποιο φτωχό νομό τη Ευρώπη το χόνο που και περιμένουμε ηλήθι να πούμε να πάρουμε τα ψύχουλα τα 30 να πάρουμε ξύλα για το χειμώνα Καλημέρα Αποστόλη Τι κάνεις Καλά. η Κατερίνα είμαι Τι Κατερίνα Η Κατερίνα Πού είχαμε μιλήσει και για Θεσσαλονίκη, που θα περίμενα στο ξενοδοχείο και δεν ήρθε. Εμένα. Είσαι Κατελίνη... ξενοδοχείο και δεν ήρθα <laughs> Τι φόραγε. Λοιπόν, σήμερα πήρα να πω ότι αισθάνομαι την ανάγκη να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον άδωνι γιατί με έχει βγάλει από ένα διέξοδο. Και σε ε... πόσα έχει βάλει να δει. Ναι, άλλο αυτό. Από αυτό που με βγάλε πήρα να πω. Αγέπε. Για γιατί το πρωί στην τώρα, στη δημοσιογράφο του Παπαδάκη, που αναρωτήθηκε η κοπέλα τι θα κάνει με το σπίτι που κληρονομίζει από τον μπαμπάτη με τον Ένφια. Η ντορούλα, Τι σι... Δεν μου τα περτά. Τι της είπε. Να το πουλήσει. Θα το πουλήσει. Φεβέω. Πού να το πουλήσει. Δεν θα έχει πρήκα μετά την τώρα. Έτυπη, η κοπέλα. Στην κοπέλα είπε να το πουλήσει. Για να απαλλαγιά πω ένφια. Και επειδή μου δώσε λύση και μένα, αισθάνδηκα την ανάγκη να τον ευχαριστήσω. Αν πρόκειται να πουλήσει το δικό στο σπίτι με ξανά στο ξενοδοχείο. Και αυτό λέει και αυτό. Δεν σε, λέει, λέει, σε κανονίζω σε καμία περίπτωση. Και... Ξέρω. Πώ λέει του παπάγκο. Μόνο με σπίτι πουλήσει. θα άρχει στο ξενοδοχείο. Ελένα σου πω. Τι θέλει. Και θέλω τώρα μια χάρη. Από μένα. να δω τα φάσω τα ματάκια. Πότε θα Δεν λέω. Έλα από έλα, το ξενοδοχείο, ξενοδοχείο ξαναμένει. Ακούω, θα το κάνω το ψυχικό, θα τα δει τα μάτια. Εντάξει, εντάξει, κάτω. Και θα τα δει τα μάτια να είσαι καθρεφτάκι, γιατί πίσω θα είμαι. Τέλο πάντων. Να σε μήπω λεπτομέρειε, γιατί στις είναι και τα σόκινη του Ισουρού. Έλα, γεια. Ήταν τόσο αγαπητό. Πήγαιναν όλα τόσο καλά στην ελληνική κοινωνία. Είχε βοηθήσει να φτιαχτεί και πολύ καλή κυβέρνηση. Κυβέρνηση Αμαρά Βενιζέλου και Κουβέλι. Και ξαφνικά ήρθε το αναπάντεχο. Επομένω, σα σας ακούμε τόση α, ώρα α, ε, και ε, θα πει κανείς ενώ τα λέει ο Κουβέλης τόσο καλά. Βέβαια. Και τα λέει πάντα, οι θέσεις του έχουν πάντα ενδιαφέρον και έχουν μια απίχυση. Ευχαριστάς. Τι ήταν αυτό που σας καταδίκα στις εκλογές. Κύριε Οικονόμου, πράγματι το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών, το 1,3% ήταν και αναπάντεχο. Οφείλω να είμαι απόλυτα ειλικρινής. Δεν το έβλεπα το 1,3. Ενδεχομένω ένα άλλο ποσοστό και κάτω, αν θέλετε, από το 3, αλλά το 1,3. Ούτε δεν... δημοσκοπήσει δεν το, πείσαι, το βλέπαν. Κανένα δεν το έβλεπε. Αλλά πιστεύω ότι αυτό θα το ξεπεράσουμε. Και θα το ξεπεράσουμε διότι η Δημοκρατική Αριστερά είναι δύναμη σταθερότητα. Έχει συγκεκριμένε θέσει και θα σα έλεγα ότι είναι και εγγυητή αυτή τη σταθερότητα. Βέβαια. Και έχω επίση την βεβαιότητα, την εκτίμηση ακριβέστερα, ότι ο ελληνικό λαό που μα εμπιστεύτηκε μόνο το 1,3% επιφυλάσει καλύτερη αντιμετώπιση άλλη σχέση εμπιστοσύνης από την Αγρατική Αριστερά μηδέν το επόμενο θα είναι και πάμε σε ένα ανθρώπινο δράμα εύχομαι να έχω και ένα όμορφο τέλο ζωής μου γιατί πέρασε πολύ ωραίες στιγμές συγκινήσετε και είναι πολύ, πολύ φυσικό και, και να γιατί με κατέστρεψε δί. ο κύριο Σαμάρα. ο κύριο Σαμάρα με κατέστρεψε το 1992 ήμουν στην ομάδα του έκανα πολλά για τον Αντώνη Μια και τελευταία στιγμή έκανα πολλά. Το Μάιο του 12 εμένα φώναξε. Δεν φώναξε εσένα. Δεν φώναξε από τα ταγκάρια που έχει δίπλα του να τρέξει από τον Δημότικο μέχρι την Πρέβεζα και από την απέμπρεβεζα στον Ασπρόπυργο. Και την άλλη μέρα με ξέχασε. Πού σα κάλεσε, το Μαξίμου. Μαξίμου και με περίμενε η πολιτική άνοιξη έξω από τη Βουλή και με πομπή καρδιναλίου με οδήγησε. Τι σα ζήτησε τότε, το 12, σε Τι σα παρακαλώ, βοήθησε μου, του λέω Ατόνι, θα σε κάνω Πασπουργό. Δημόσια τα λέω εγώ αυτά, ε. Αντώνη θα σε κάνω πρωθυπουργό και βρέθηκε μόνο ο Άδωνης, ο Γεωργιάδης τρεις φορές στο μέγα να πει αν δεν ήταν ο Ψωμιάδης, δεν ξέρουμε πού θα ήμασταν. Να σου ο μόνος που κατέστρεψε ο Σαμαράς. Εδώ τελειώσαμε. Ακολουθεί μαγκαζίνο Γιάννης Παπαδόπουλος Κατερίνα Κρυβοπούλου και μέχρι τότε λαός. Γεια σας. Για, σας. Για. για την αγγελία σα, για την αγγελία του σερβιτόρου και βοηθού σερβιτόρου. Είσαστε για σερβιτόρο ή για βοηθό σερβιτόρο? Έχω, είμαι, είμαι σερβιτόρο. Εννοώ ε, για βοηθό, θέλω και έχω μαζί μου και σερβιτόρο. Έχετε και σερβιτόρο μαζί σα, πού τον έχετε, πού τον αποθηκεύετε. Είσαστε ζευγάρι. Ναι, ζευγάρι, το δύο άτομα. Είστε δύο άτομα. Ναι, ναι, ναι. ναι δεν εννοώ ζευγάρι στη ζωή, επαγγελματικό ζευγάρι, μη παρεξηγείτε. Ναι, ναι, ναι. Και εσεί είσαι κάνει τον βοηθό ή τον αρχή. Ο βοηθό. Δηλαδή, μαζεύει πιάτα, ποτήρια και τέτοια. Ναι, ναι, ναι, ναι. ναι. Α, και δεν σου φαίνεται λίγο δεύτερο σε σχέση με τον άλλον. Δηλαδή, εντάξει, μα καφέλι, είμαστε. Να πάω πρώτο μια φορά. Ναι. Έχετε δει στην αγγελία για τι μαγάζι πρόκειται. Ναι, ναι, ναι, έχουμε δει. Έχουμε δει. Ωραία. Οπότε, θα... ο ένα θα πρέπει να σερβίρει τα ποτά και ο άλλο να δείχνει στα κορίτσια σε ποιο τραπέζι να κάτσουν. Ναι, ναι, ναι. Για το χορό. Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Οπότε, εσύ είσαι για τα ποτά. Δεν έχει επαφή με τα κορίτσια, ο φίλο έχει τα καλά. Μεταξύ μα τώρα. Ναι, ναι, ναι, Οπότε, εμεί πληρώνουμε τον φίλο και σου δίνει και σένα ό Θα έχει από του λιγούρι. Ναι, ναι, ναι, ναι. Πολύ θετικό μου φαίνει. Δεν έχει κάτι, κάτι μια διεκδίκηση, κάτι πολύ. Δηλαδή εργαζόμενο θα είσαι, διεκδίκησε κάτι. Πάτα λίγο γερά. Πήγαινε σαν ένα φεστιβά τη κνένα να καταλάβει. Το, το μόνο πρόβλημα μου δεν σε ακούω καλά. Αυτό είναι το θέμα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Είναι πρόβλημα αυτό για τη νύχτα με την ακούκα. Είναι ο άλλο, βέβαια που φωνάζει από τον μπροπτίσια μα. Η Λάουρα, 26 χρονών από την Ουκρανία. Ναι. Θα το ακούσει δυνατά αυτό δεν υπάρχει να μην το ακούσει. Αλλά έχει μουσική δυνατά. Ναι, ναι, εντάξει. Το ακουστικό το έχει κανονικά σε αυτό το έχει ανάποδα. Το μικρόφωνο πάει κάτω. Όχι, κανονικά, το, κανονικά. Το, απλά ε, δεν ξέρω γιατί δεν σα ακούω καλά με διακοπέ και τέτοια. Αποσταρό σα παίρνω, γι' αυτό. Τι εταιρεία έχετε. Τι εταιρεία. Ναι. Τι είναι και τι, τι εταιρεία. Τηλεφωνία. Φόρμα. Να την αλλάξετε. Yeah. Έχω ένα πακέτο προσφορά για ελάσαι damp play. Έχετε επίση πατοι. Με την ευκαιρία. Ναι, γιατί να μην έχω δεν καταλάβω μόνο τα βατζήστη είμαστε εμεί. Επειδή έχω κολόμπα, δεν μπορώ να, yeah. να κάνω κι άλλη δουλειά. Yeah. Κολόμαιρο είναι το βράδυ. Ναι, yeah. εντάξει. Yeah. Το πρωί τηλεφωνή. Τέλο πάντων, δώσουμε το φίλο να μιλήσω γιατί είσαι λίγο δεύμε. Πού ο φίλω είναι εκεί, δεν βγάζω άκρη μεσένα, βοηθόσε. Και βοηθό θα μείνει. Ζώμ. Συγνώμη δουλεύει. Σα βρίζω, ότι σα δουλεύω, πρέπει να σκληραγωγήσω λίγο για τη δουλειά. Έχει που <συγνώμη> εκεί πέρα για <έχει> τα βατζήδε. <συγνώμη> δεν μπορεί να είσαι έτσι, το καλό πεδάκι που πάει το ποτάκι. Καλά. Αλλιώ θα πάει κουζίνα στο λέω. Πέβά και θα βλέπει το κολαράκι τίποτα. Ναι, προσταγή καλή μέρα για όνειρο 95. Γεια φιλά. Είναι γραμμένο ότι μπόλοι υπάρχουν. Ναι. Μπιπ όλοι δεν υπάρχουν Τα μπιπ είναι σύμφωνα Τα ο με ωμέγα και τα ι e με ομιχρον Σε Συννοούμαστε εμεί τώρα Εντάξει Ναι ναι βέβαια <laughs> Τα είπατε όλα Και όποιοι δεν κατάλαβαν να ρωτήσουν Δεν θα σου πω που είναι γραμμένο Μη μου πεις δεν χρειάζεται okay. Τα πιάσαμε όλα okay. Τα πάμε τα πάμε. Ε, ήθελα να σου πω μια χάρη, σου ζητώ συγνώμη, αν γίνεται ε, Σου είχα αναφέρει και παλιότερα ότι υπάρχει το, όλο αυτό το καιρό που σημαίνει όλα αυτά που συμβαίνουν Έχει παρατηρηθεί μια πολύ έντονη κινητικότητα με πάρα πολλά παιδιά στην ηλικία μου Και λίγο πιο πάνω, από 25 δηλαδή και πάνω Να έχουν υπερβολικά πάρα πολλά ψυχοσωματικά συμπτώματα Είτε κρίση πανικού, είτε διάφορες άλλες διαταραχές Σε είχα πάρει μια άλλη φορά, πάντων είχα σπάσει το εγώ δεν... Λοιπόν, θα ήταν σημαντικό να γίνει μια αναφορά όχι για να λυπηθεί κάποιο, ούτε για να θαναχωρηθεί κάποιο. Η αναφορά θα γίνει για να δώσει δύναμη σε όλα αυτά τα παιδιά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Να ξέρουν ότι δεν είναι μόνοι του, ότι είναι κάτι λογικό. Γιατί συνήθω αυτό το οποίο παράγεται είναι ότι νομίζω ο άλλο είναι τρελό, ότι θα έχει χάσει όλα, θα χάσει του φίλου του ή ότι έχει κάποιο σοβαρό τέτοιο. Ξέρω ότι δεν έχετε χρόνο και ότι συμβαίνουν πάρα πολλά. Και κατανοώ και το φόρτο εργασία είναι μεγάλο. την Αν... το... αναφορά Θα το μεραδώσω αύριο. Εντάξει. Απλά ε, ε, να σκέφτεστε ότι υπάρχει. Ε, Αγάπη και, δε... και ο κόσμο γύρω σα θα σε καλιάσει και ψάξτε να ψάξει ο κόσμο γενικά γύρω του. Υπάρχει η παιδιά η αγάπη, δεν είναι κάτι το οποίο είναι τέτοιο και είναι. Κατανοώ απόλυτα τη δυσκολία, την περνάω από μέσα, την έχω ξεπεράσει σε ένα μικρό βαθμό, αλλά ακόμα δυσκολεύομαι με κάποιε καταστάσει. Και εγώ πιστεύω ότι αν ο ένας ενδιαφέρει για τον άλλον ναι, και προσπαθούμε να χαμογελάμε και να αγαπάμε έναν τον άλλον, το ως... θα αρωματικό μπορεί να ακούγεται σε κάποιον, κάποιον τα αυτιά. Η αγάπη είναι το παν, γιατί έχει Ο κύριος Βαρεμένος και ο ΣΥΡΙΖΑ έχουν μια κρυφή ατζέντα Τι θέλουν να κάνουνε Θέλουν να πάνε σε εκλογές λέγοντας τι θα μαθαίνουν στο Ευρώπη Και μετά να κηρύξουν τον mm -hmm. ανένδοτο στην Ευρώπη Να παρασύρουν τον ελληνικό λαό σε έναν εθνικιστικό, πατριωτικό αρξισμό, αντιγερμανιστικό και όλα αυτά που Από λένε να πάνε σε δημοψήφισμα και να μας οδηγήσουν γρήγορα στο να έχουμε τζέ Μπολιβάρ. Αυτό είναι το σχέδιο Ω. του Ω. Τσίπρα. Ωραία. Όσο εσείς μου λέτε ότι εγώ που έχω μικρόφωνο δεν πρέπει να το λέω τόσο πιο πολύ εκνευρίζομαι. Γιατί αν αύριο ξυπνείμε τον Μπολιβάρ αγαπητέ Δημήτρη θα έρθω σε σένα να μου πεις που είναι ε. τα λεφτά μου. ο Σαμαράς πάει εκεί για να ζητήσει την, λήξη, την οριστική λήξη του μνημονίου Ένα τρίβεται, είναι ο Αντώνης θα. Σαμαράς Μουσική Θέλουμε και θα βγούμε από τα μνημόνια μια και καλή Ένας είναι ο Αντώνης θα. Σαμαράς Μπορείτε να μου πείτε κύριε Γεωργιάδη τι συζητάμε από τους Γερμανούς yeah. εμείς Τις γυναίκες να τις απαυτώσουμε θέλετε δεν θέλετε Τι συζητάμε από τους Γερμανούς yeah. εμείς Χούντα, πραξικόπημα, δικατορία. Yeah.